Επιστολέ ενός Αγρινιώτου. Επιστολή τέταρτη, αγρίνι, 29 Μαΐου 1866. Μέρος δεύτερον. Επικίνδυνα βιβλία είναι κύριε εκδότα τα εξάπτοντα και ουχή τα ψυχρένοντα τα πάθη. Εις την Ιωάνναν, από τις πρώτης μέχρι της τελευταίας σελίδος υποβάλλονται τα πάθη ισπαγετόδες παγετόδες σαρκασμού και ηρωνίας. «Η ηρωής του βιβλίου είναι, αν δεν απατώμε, η προσωποποίησης του εγωισμού και της αχαριστίας». Ο δε συγγραφεύς φέρεται προς αυτήν κατά την φράση ενός συναδέλφου σας «με περισσότεραν σκληρότητα αφώσιν δεικνύει ο σατάν προς την σειρωμένην υπ' αυτού την κόλασιν ψυχήν». Και νομίζω ότι έχει δίκαιον να φέρεται ούτω προς την τακίαν εκτός μόνο. Αν παραδεχθώμεν την γνώμη του ρηθέντο συναδέλφου σα, ισχυριζόμενου ότι ο Ιστορικό πρέπει να τρέφει στοργήντινα προ του ήρωα και τι ηρωίνα του, προσπαθώντα καταστήσει σεβαστά και προ φιλήσει του αναγνώστε. Σημειώσετε όμω, κύριε εκδότα, ότι αν είχε ακολουθήσει η Ιστορική το ηθικόν του το παράγγελμα, η σέβεστε τον Έρωνα, την Δαλιδάν, τον Εφιάλτην και την Μεσσαλίνα. Κατά το σύστημα τούτο, έπρεπε και ο συγγραφεύτη τη Ιωάννα ή να καταστήσει την ηρωίδα του σεβαστήν και προσφυλίης του αναγνώστας να ονομάσει λογουχάρη την ακολασίαν της ευγενή οργασμών ψυχής ανυπομόνου να μεταδώσει ανεξάντλητων θησαυρών αφοσιώσεως και αγάπης. Να δικαιολογήσει την αστασίαν με ήλας εν εραστάς παρομοιάζον αυτήν προς λευκήν περιστεράν πτερηγίζουσαν ακαταπαύστος προ ανέβρεσιν καρδίες ή να την εν και ούτω καθεξή, κατά το σύστημα τη άνδη. Αν εγγράφε το ιστιούτο ύφο των βιβλίων, ήθελαν το, το εύρει ηθικότατον η συναδελφή σα, αλλά εγώ, κύριε εκδότα, ήθελα το στείλει ει καπερναούμ την παραθαλασία, διότι ούτε τα σγλικανό του φράση, ούτε το εγκόμιον τη κακοηθείας, κατορθώνω να χωνεύσω. Και δια τούτο ίσω με ονόμασαν μισάνθρωπον ή αγρινιώτε. Μίαν τελευταία παρατήρηση, συγχωρήσατε με, κύριε εκδότα. Να απευθύνω ει το κριτικόν άρθρο τη Αυγή σα. Ο συγγραφέα τη Ιωάννα θέλει να παραστήσει την επικρατούσαν κατά την εποχή εκείνη διαφθορά, εισάγει δύο γυναίκας την Λιώβαν και την Ιδαν, περιγραφούσας σα με τα μελανότερα ή μάλλον γελιοδέστερα χρώματα την διαφθοράν ταύτη. Ο δε κύριος συντάκτη έβρε τρόπο να είπε ότι δια των γυναικών τούτων εκθέτει ο συγγραφέα τα και μοναστικού βίου αρχάστου. του. Κατά τον τρόπο του τον του σκέπτεστε, πρέπει να υποθέσουμε ότι και ο Μολιέρος εις την κομμωδία του Φιλαργύρου εκθέτει δια του στόματος του αρπαγώνος τας περιχρήσεως του πλούτου αρχά του. Ότι ο Βίρον δια του Κουρσάρου ζητεί να δικαιολογήσει την πειρατεία και η Σπαρτιάτε εις σίγων μεθυσμένους ήλωτας τα συμπόσια εις να συστήσωσε την μέθην εις τους νέ Ταλανίζοντα την διαφθορά, η συμπεριήλθε ο άνθρωπο μετά την πτώση, ερωτά, Τι ανευπόθου ενθυμείτε την άγρυπνο νύκτα η διήλθε αφού απίλαυσε μοιριάδα εκλαχίου ή φίλου του την θέση ή την γυναίκα, αλλά και την φράση ταύτιν, εύρων τρόπο να εξηγήσωση, μερικοί των συναδέλφων σα, ω ερμηνεύουσαν ατομική πεποίθηση του συγγραφέω. Η αξίωση αυτή υπερβαίνει τα όρια του αστείου. Για να εννοήσετε όλη αυτή την αστιότητα, έπρεπε κύριε εκδότα να σα εξηγήσω προηγουμένως τι σημαίνει υποκειμενικών και αντικειμενικών. Το αλφαβήτα τη φιλοσοφία. Αλλά η επιχείρηση σε αυτή με φαίνεται ο λίγων δύσκολο, θα έλεγα μάλιστα αδύνατο, αν δεν έχω ακούσει ότι εφευρέθη εσχάτω ο τρόπο του να εξηγώνται τα χρώματα ει του τυφλού. Τούτο μόνο λοιπόν σα λέγω, ότι αν εισπάζεται ο συγγραφεύ τα σαρχά τη Αγία Λιώβα. Αντί να τα παραδώσει ούτω γυμνά και αστολίστους του τον κοινό γέλοτα, ήθελε προσπαθήσει να κρύψει όπωσουν την ασχημία των, δανειζόμενο θεωρία στην ασ παρατουσίη, έγραψε την απολογίαν ή μάλλον την αποθέωσιν των επτά θανασίμων αμαρτιμάτων, τη του φθόνου, τη οργή κτλ., τα οποία εσύστησαν οι συναδελφοί σα ω λίγαν κατάλληλα αναγνώσματα, ενώ ονομάζουν και του κόπτοντα τα σκακία στάφτα. σω αντιτείνεται η στάφτα ότι ο συγγραφέα τη Ιωάννα, γελών αιωνίω, δεν αποφαίνεται πάντοτε μεταρκού συσφοδρότητο κατά του κακού. Ο δε αναγνώστης... μένει πολλάκι μετέωρο, περιμένουν την λεγόμενη κάθαρση των παθών. Πιθανόν να συμμερίζεστε, κύριε εκδότε, την μεταπολή ευφυία κλεβαστήσαν υπό του κυρίου Βερναρδάκη, πρωτότυπο γνώμη μερικών φιλολόγων τη πρωτευούση σα. Ήτινες νομίζουσιν ότι η κάθαρση συνίσταται εις την απευθείας αποδοκιμασία του κακού. Εγώ όμως ζων μακράν των φωστήρων τούτων, μόνος με τα βιβλία μου, σημερίζομαι ακόμη την γνώμη του Αριστοτέλους, του Σχεγέλου και των άλλων κριτικών. Ήτινες κάθαρσιν ονομάζουσιν την διουδήποτε τρόπου εμπνεωμένη αποστροφή κατά τη κακίας. Ισδέ την Ιωάνναν, κάθαρσις των παθών, είναι αυτός ο γέλος του αναγνώστου, αναγκαζομένου να περιπέζει το κακόν. Γνωρίζεται ίσως, εξακοής τουλάχιστον, τας περιβοήτους εκείνας κατά των ιησουητών επαρχιακάς επιστολάς του Πασχάλ. Εν αυτές, ο ένδοξο συγγραφεύης εκθέτει όλα τας εσχρότητας των ρασοφόρων εκείνων σκορπίων μετά το σάφ κομική κομικής απαθίας, ώστε ο αναγνώστης διστάζει Πολάκης... αν συνήγορος ή διόκτης αυτόν είναι ο Πασχάλ. Η αυτον γανάκτησης αυτού... συναυξάνει αναπάσαν σελίδα... μετά τις φλεγματικής ηρωνίας του συγγραφέως... εις βαθμών τιούτων, ώστε ήθελε ραπήσει Πολάκης μετά των Ιησουητών... και των απαθή αυτών ιστοριογράφων. Η σκοπτική αυτή μετριοπάθεια... η εσκεμμένη αυτή αποχή από πάσης αποδοκιμασίας η κορυφούσα την προς το κακό αποστροφήν εν τη συνειδήσει του αναγνώστου, εθεωρήθη η φόλου εν των κριτικών ως το αριστούργημα της ηθικής και υγιούς ηρωνίας. Τιούτον τη σύστημα οικολούθησε νομίζω και ο γράψα την Ιωάννα. Απόδειξες δε ότι επέτυχε εις την κατά τη κακίας του, έστω, ότι και αυτούς του συναδέλφους σας κατόρθωσε να καταστήσει υπερμάχους της ηθικής. Παρατηρήσατε ακόμη, κύριε εκδότη, ότι το σατυρικό πνεύμα ουδόλω αποκλείει τον υπέρ του καλού ενθουσιασμών, ώστι μάλιστα αναφέρεται λαμπρότερο δια τη αντιπαραθέσεως, Ούτω, ούτω ο κατά την Βυζαντίδα τα πάντα αδιακρήτος διασύρων και χλεβάζων συγγραφεύσης της παπίσης ότε εν μέσω της ακαθάρτου Αγέλη των ορασοφόρων του Μεσεώνος απήντησε αληθήν λειτουργών του υψίστου, των άγιον Αγοβάρδων Πράων ελεήμονα, μισούντα την ιεροκρατίαν, τα θαύματα τας προσκυνήσεις και τας ανοησίας ευθύς γονιπετή ενώπιον του ή να ασπασθεί τα κράσπεδα του ράσου του. Διακόπτει τη διήγησή του ή να αναπαυθεί ο λίγα στιγμάς πλησίων του ωσο ο διψαλαίος άραψ παρά την βρύσιν της ερήμου. Και των τίτλων του Αγίου νομίζει ανεπαρκή διατίου τον άνδρα αδάμαντα εν μέσο χαλίκων, κύκνων εν μέσο κοράκων στήλβοντα εν τη σκοτία του αιώνας εκείνου ως μαργαρίτης εις την ρήνα χείρου. Κατωτέρω «Ο τα πάντα διασύρων και χλεβάζων ασεβείς συγγραφεύς» «ευρίσκει δάκρυα ή να θρηνήσει παρά την υπηράν του ουσίου και του τάφους των ενσχυθοπόλοι διαμελησθέντων Ελλήνων φιλοσόφων» «Πανταχού δε όπου ευκαιρία παρουσιαστεί, σπέβδει να εξέλθει της λιμόδους ατμοσφαίρας του μεσεωνίου φανατισμού» αφήνον τους καλογύρους, τους θαυματουργούς, τους λεκανομάντης, τους εικονολάτρας, των θεόφυλων, την ειρήνην, τα συνόδους, τα σφαγάς, τα σδησιδαιμονίας και τα άλλα Βυζαντίνα έσχη ή να αναπαυθεί υπό την στέγην του Παρθενώνας ή την ευσεβό τους ή λόγους του Λιβανίου, τους οποίους ονομάζει κύκνιονάσμα του θνίσκοντος ελληνισμού. Και τότε, όταν δηλαδή ομιλεί Περί πραγμάτων αληθό σεβαστών, ευθύ αφύπταται από τον χιλέον του η χλέβη και η ειρωνία. Η σατυρική κυρία εκδότα ζώσει εν το κακό, ω η βάτραχη εν τη λίμνα. Αλλά καθώ οι ηρωεσούτοι του Αριστοφάνους αναγκάζονται να υψώνουν συνεκδιαλυμάτων την κεφαλήν υπεράνω του βορβορόδου ύδατο ή να αναπνεύσουν, ούτω και πα τίμιο σατυρικό αφού χλεβάσει την κακίαν, αισθάνεται την ανάγκη να αναπαύσει προς παρηγορία του την όραση επί του καλού, κράζον μετά του Αριστοτέλους. «Ω, αρετά πολύμοχθε γέννη βρωτείο, θύραμα κάλει βίο, σας πέρι παρθένε μορφάς και είναι ζηλωτός παρέλης υπότιμος». Ταύτα αξιότιμε, κυρία Εκδότα, είχα να Περί τις οποίες νομίζω ότι είμαι ει κατάσταση να κρίνω καλύτερα από του κριτικού τη πρωτεύουση σα, ήτινε είναι όλοι διδάσκαλοι, εφημεριδογράφοι, υπάλληλοι, πολιτικοί, διαχειριστέ φιλανθρωπικών κληροδοτημάτων, μέλη φιλολογικών συλλόγων, εκδότε διδακτικών βιβλίων, έχοντες υποθέσει, φροντίδα, παραδόσεις, αντιπάλους να υποσκελήσουν, υπουργού να παρακαλέσουν, ανάγκα να οικονομήσουν και ο λίγων καιρό να χάσουν με βιβλία. Ενώ εγώ ώστες δεν είμαι παρά μόνον και τίποτε άλλο έχω καιρόν να μελετώ και ως εκ τούτου να μανθάνω όταν δε ομιλώ περί ηθικής είμαι αξιοπιστότερος παντός άλλου διότι ετρίχες μου είναι άσπρε και τας περισσότερας ημέρα μου τα επέρασα μελετών όσα αποκτήσει ο κόσμο έγραψαν περί αυτής η σοφοί αχώριστη συντροφή μου είναι ο πλούτερχος και ο κικέρον, οι οποίοι με διδάσκουν να αγαπώ το καλό και ο βύρον από τον οποίο μανθάνω να μισώ το κακό, και αν τύχει ανάγκη να θυσιάσω σε εκείνο υπέρ τη μεγάλη ιδέα, τα σωλίγα ημέρα και τον πόδα, ώστι μια απέμεινα. Μέχρι τούδε, νομίζω ότι σα απέδειξα, κύριε εκδότα, πρώτον, ότι όλοι ανεξαιρέτω, οι παλαιοίτε και νέοι σαντηρικοί, υπήρξαν ανεδεί, αθυρόστομοι και σαρκαστικοί ώστε πρέπει να είναι τη στον υπέρτατο βαθμό αδιάβαστο για να απορρίσει ευρύσκον σκόμματα και αθιροστομίαν εισατηρικών έργων. Δεύτερον, ότι κατά την γνώμη όλων των κριτικών, των φιλοσόφων και αυτών των εκκλησιαστικών πατέρων, η σάτυρα είναι αναγκαία ενώσο υπάρχει το κακόν ει τον κόσμο. Τρίτον, ότι καθώ παραιτήρησε ήδη η συναδελφό σα, ο συγγραφεύ τη Ιωάννα τα σεβαστά. Αλλά πιθανόν να με διακόψετε παρατηρούντες ότι ενέπεξε την θρησκείαν. Βαρύ και το αμάρτημα, του οποίου, αν είναι το όντι ένοχος ο συγγραφέα, πρώτος εγώ ήθελα συμβουλεύσει ουχή να φοριστεί, αλλά να καεί ζωντανός, ρήπτον προθήμος και αυτά μου τα δεκανίκια εις την φωτιάν διανακαεί ταχύτερον. Επειδή όμω μου είναι πολύ αναγκαία, νομίζω καλόν, πριν τα θυσιάσω, να εξετάσομεν αν το όν ή άλλο τι επερίπεξεν ο συγγραφεύστης Ιωάννας. Εν τούτης, σας παρακαλώ να με πιστεύετε, κύριε Εκδότα, πρόθυμον δούλων σας, Διονύσιον Σουρλίν. Στοιχεία για την αγορά χαλκού Τα συνέλεξε και τα παρουσίασε ο Γιώργος Κορόπουλης.